Σε σχέση με τα κρούσματα που ήρθαν στο νοσοκομείο τη Ρόδου, μόνο γι' αυτό μπορώ να σα δώσω πληροφορία. Mm -hmm. έτσι. Ε, τα υπόλοιπα κρούσματα τα οποία απευθύνθηκαν είτε σε γιατρού του παιδιού, τη μονάδα υγεία του παιδιού, είτε στην ιδιωτική κλινική, είτε σε ιδιώτε γιατρού, ε, δεν μπορώ γι' αυτό να σα δώσω πληροφορία. Oh, Έχουμε oh. λοιπόν από τι 25 Εβδόμου, να σα δώσω ένα διάστημα δηλαδή πίσω από αυτό που διανύουμε, ε, από τι 25 Εβδόμου έω σήμερα, mm -hmm. η διακύμανση ήταν η εξή. 25 με 27 τα κρούσματα ήταν λίγα, 3-11-5 την ημέρα. 28-29 υπήρξε μια μεγαλύτερη προσέλευση, δηλαδή 28 και 27 κρούσματα ανά ημέρα. Mm. Μειώθηκαν τι επόμενε τρει μέρε και εχθές είχαμε 25, εχθές είχαμε 40 κρούσματα. Και εχθές 40 κρούσματα. Ε. Και, και την προηγούμενη μέρα 25, στι 2 8 mm -hmm. ε, Τα κρούσματα αυτά είναι συνήθως κάτω των 30, λιγότερα είναι σε μεγαλύτερε ηλικίε. Mm -hmm. Τα συμπτώματα που παρουσιάζουν με τη και κάποια από αυτά ελάχιστα. Ε, Εμφανίζουν ε, πυρετό. Όλα αυτά τα κρούσματα, από ό,τι με ενημερώνει ο, ο υπεύθυνο των επιγόντων περιστατικών, ο κ. Καράλα, που έχει τοποθετηθεί πρόσφατα, mm. είναι ελαφρά περιστατικά, παίρνουν θεραπεία και αποχωρούν. Η ε, πρώτη βοήθεια, μάλλον τους του δίνονται, είναι ενυδάτωση και κάποια συμπτωματική αγωγή. Και φεύγουν ε, σε καλή κατάσταση, δηλαδή έχουν υποχωρήσει αρκετά τα συντόματα όταν αποχωρούν. Τώρα. Αυτά είναι μόνο από το νοσοκομείο να διευκρινίσουμε, ναι. έτσι, ναι. Ε, τα στοιχεία, καθώς οι γονείς συνήθως παίρνουν τα παιδιά τους στο δικό τους τον παιδίατρο, τον ιδιώτη γιατρό ναι, δηλαδή, ναι. και εντάξει, ναι. ε... Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχουμε. Ρώτησα στον υπέστανα των επιγόντων εάν τα κρούσματα προέρχονται από ξενοδοχεία ναι. ε, και η απάντηση που έλαβα ήταν ότι δεν είναι... Ε, δεν είναι συστηματικά από ξενοδοχεία, δηλαδή ένα-δύο κρούσματα την ημέρα μπορεί να είναι από ξενοδοχεία, τα υπόλοιπα είναι από άλλε φορέ εντωμεταξύ. Παρατηρήθηκε και σε εμά εδώ γαστρεντερίτιδα γαστροεντερίτιδα. Κάποιοι γιατροί, κάποιοι εργαζόμενοι έχουν ελαφρά συμπτώματα η Οπότε, βέβαια το θέμα είναι προ διερεύνηση, οι αρμόδιε αρχέ θα βρουν το λόγο που εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο. <ΣΣ1> Αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε ακόμα να με, βεβαι με βεβαιότητα κάτι. Από όσο κάποιου ελέγχου έβγαλε αρνητικά αποτελέσματα, το υγειονομείο κάνει και το νοσοκομείο διερευνά.